Ο λογητό ο Θεό Σιμών πάντοτε ενήγει αήκε στου αιώνα των αιώνων. Δόξαση ο Θεό Σιμών, η Βασιλεύ Ράνιε. Παράκλητε το πνεύμα τη αληθεία, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ελθέ και εν ημίν και καθάρισουν ημάς από πάση κυλίδο, και σώσουν αγαθέντα ψυχά Σιμών αμήν. Καλησπέρα σα. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή Σαρακοστή και καλό στάδιο. <coughs> Είμαστε στη συνέχεια της ερμηνείας, της μελέτης, της επιστολής του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο Στο στίχο 16 στο οποίο λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος τα εξής «Μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωσαι νεστή καταβαίνον από του πατρός των φώτων, παρό ουκ ειναι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα». Δηλαδή, <coughs> «Μη πλανάστε αγαπητοί μου αδελφοί, διότι κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειον δώρο έρχεται από ψηλά, από το δημοναμίο σωμάτων, από τον οποίο δεν υπάρχει παραλλαγή, ούτε τρεμοσβήνει, λέει δίπλα, η μετάφραση σαν τα αστέρια. Κάπως έτσι περίπου δηλαδή μπορεί κανείς να το μεταφράσει στην ε, νέα ελληνική γλώσσα. Μετά από τα προηγούμενα που είπε ο, ο Απόστολος Ιάκωβος για του πειρασμούς και για τις κακές επιθυμίες και για την αμαρτία η οποία οδηγεί στον θάνατο <coughs> μας λέγει να μην ε, πλανόμαστε με άλλους λογισμούς και με άλλες σκέψεις αλλά να είμαστε σίγουροι και να ξέρουμε ότι κάθε πράγμα αγαθών κάθε τι το καλό του αγαθών και κάθε τέλειον δώρημα κάθε δώρο των άνθρωπων που είναι τέλειον, αυτό το πράγμα είναι από τον Θεό. Διότι, ο Θεός, ε, διότι στον Θεό δεν υπάρχει καμιά ε, αλλαγή, ούτε ο Θεός α, τρεμοσβήνει, ας πούμε, στη διάθεσή του. Ο Θεός είναι ε, πάντοτε ο ίδιος, δεν έχει καμιά διαφορά ο Θεό, δεν αλλάζει τις διαθέσεις Του όπως τις αλλάζουμε εμείς οι άνθρωποι που τώρα είμαστε χαρούμενοι, σε λίγο είμαστε λυπημένοι αργότερα είμαστε θυμωμένοι, μετά είμαστε ήρεμοι μετά είμαστε στενοχωρημένοι <coughs> κτλ. Εμείς είμαστε άνθρωποι και είναι φυσικό να έχουμε ε, διάφορες αλλαγές στις διαθέσεις μας. Ο Θεός όμως είναι αναλύωτο, δεν αλλάζει ποτέ ο Θεός Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, ό,τι και αν γίνει. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, όπως έλεγε και προηγουμένω ο Απόστολος και για να το συνδέσουμε με το νόημα των προηγουμένων, κάθε πράγμα το οποίο μας συμβαίνει, δεν μπορούμε, ε, κάθε κακό πράγμα που μας συμβαίνει, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε στον Θεό. Δηλαδή να πούμε, ξέρεις, εθύμωσεν ο Θεός και μου έδωσεν αυτή την τιμωρία, οργήστηκε ο Θεός. Βέβαια πολλές φορές μέσα στα κείμενα των προσευχών και στα κείμενα της Αγίας Γραφής αναφέρεται η λέξη ότι οργήσει ο Κύριος ή λέμε, «Κύριε μη το θυμό σου εμάς, μη δε τη οργήσου παιδεύσεις εμάς». Ε, αυτά όμως παρόλο που τα λέμε έτσι δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που εννοούνται και ερμηνεύονται. Ο Θεο δεν θυμώνει. Αλλήμωνε φανταστήκατε, αν ο Θεό ή θύμωνε. Ε, τι θα κάναμε δηλαδή, δεν μας έφταναν τα δικά μας τα νεύρα, θα είχαμε την νεύρα του Θεού Βουμάνου μας. Ε, αυτά τα, αυτές τις εντυπώσεις τις είχαν οι ιδωλολάτρες για τον Θεό και για αυτόν τον λόγο ήθελαν να εξευμενίζουν τον Θεό με διάφορες θυσίε, με διάφορα πράγματα, α πούμε, να τον καλοπιάσουν τον Θεό να μην θυμώνει. Γιατί αν θυμώσαι άλλοι μωρό μας. έτσι. Ε, ο Θεός όμως λέγει γραφή και είναι οι πατέρες και είναι και λογικό δηλαδή. Ο Θεός είναι αναλύωτο, αναλυώτος ο Θεός. Δεν οργίζεται ο Θεός, δεν κινείται προς τον άνθρωπο με κακές διαθέσεις. Ο Θεός πάντοτε είναι αγάπη, πάντοτε αγαπά τον άνθρωπο, πάντοτε είναι πατέρας του ανθρώπου, πάντοτε αναμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει κοντά του. Αυτά όλα τα οποία μας συμβαίνουν πολλές φορές τα οποία έρχονται σαν τιμωρίε στη ζωή μας, έτσι. Ε, σαν, α πούμε, ξέρω εγώ, κάτι κακό. Αυτά όλα δεν είναι, τα, δεν είναι ο Θεός που τα δημιουργεί αλλά τα έργα μας, μας το φέρνουν. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Πέτρο, «Μάχαιρα δώσεις, μάχαιρα λάβεις». Το, το να δώσεις μάχερα, το να σκοτώσεις τον άλλον, δηλαδή, να το σφάξεις με το μαχαίρι, αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει το αντίστοιχο. Θα επιστρέψει πίσω σε σένα πάλι σαν μάχηρα. Όταν ο Θεός έπλασε τους ποδοπλάστους, τι είπε στον Αδάμ. Ότι ενίαν ημέρα φάγεστε από τον καρπού του θα να το αποθανείστε. Από την ημέρα, την ίδια μέρα που θα φάτε από τον καρπόν αυτό που σας είπα να μην γευτείτε, θα πεθάνετε. Δεν είναι, ε, επειδή το είπε ο Θεό και απέθανα, αλλά επειδή θα πέθνεις γι' αυτό και το είπε ο Θεός. Δηλαδή, και ο Θεός να μην το έλεγε, θα συνέβαινε αυτό. Ήταν η φυσική συνέπεια της παραβάσεως. Από τη στιγμή που παραβαίνει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, αυτό το πράγμα από μόνο του δημιουργεί την επιστροφή πίσω σε εμάς τους ιδίους ε, της, του κακού. Διότι αφίσταται η πρόνοια του Θεού από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος μένει εχμάλωτος, μένει ε, ε, ακάλυπτος στην την, εις την ε, του κακού πίσω στον άνθρωπο. Όπως παραδείγμα χάρη, λέμε για τις κατάρες, έτσι. Λέμε κάποιος που καταργείται κάποιον άνθρωπο. Τι είναι η κατάρα. Είναι η κακή μας διάθεση που ευχόμαστε κακά για έναν άνθρωπο, έτσι. Κακία. Λέει η πατέρα ότι από τη στιγμή που καταράσει κάποιον άνθρωπο πρέπει να ξέρεις ότι η Κατάρα εκείνη θα σε πιάσει πρώτα εσένα Θα έρθει πίσω να σε πιάσει εσένα πρώτα και ύστερα θα πιάσει τον άλλο Κατάρα εξερθούσα και μη ευρούσα τόπο να επιστρέφει στον πέψαντα αυτήν Η Κατάρα όταν τη λες δηλαδή την κακή κουβέντα, την κακή ευχή προς τον άλλον άνθρωπο Τότε εσύ υπόκεισε πρώτα σε αυτό το πράγμα Είναι το μυστήριο του πνευματικού νόμου ο πνευματικό νόμος λειτουργεί από μόνος του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος κακοποιεί θα κακοπάθει όχι επειδή ο Θεός θα τον τιμωρήσει, αλλά επειδή έτσι είναι φύση των πραγμάτων. Εάν θέλεις να μην κακοπαθαίνεις, να μην κακοπράττεις. Εάν κατηγορείς τον άλλο, θα σε κατηγορήσει ο άλλος. Εάν, ξέρω εγώ, δώσεις μάχερα, θα λάβεις μάχηρα. Εάν παραβείς την εντολή του Θεού θα αποθάνεις. Είναι η φυσική συνέπεια ενός πράγματος. Ενώ εξ αντιθέτου η συνέπεια άλλη είναι ότι εάν είσαι κοντά στον Θεό ζεις. Εάν αγαθοποιείς επιστρέφουν τα αγαθά πάνω σου. Εάν προσεύχεσαι και εύχεσαι καλά για τον άλλον άνθρωπο τα καλά που εύχεσαι ο λέει ο Χριστός όταν πεις ένα σπίτι και πεις ειρήνη το οικοτούτο η ειρήνη επιστρέφει πάνω σε σένα. Το αν είσαι άνθρωπος που λες πάντοτε καλά λόγια, τα καλά λόγια επιστρέφουν σε σένα. Για αν είσαι άνθρωπος που λες κακά λόγια, τα κακά λόγια θα επιστρέψουν σε σένα. Έτσι λοιπόν, ε, όλα, όλη αυτή η, η, πορεία, η, η, η πορεία του ανθρώπου απέναντι στα γεγονότα που του συμβαίνουν έχει ως υπεύθυνο τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έχει καμία παραλλαγή στο χαρακτήρα του. Δεν να πούμε ότι ξέρει, όπω είπαμε προηγουμένω, τι να κάνουμε τώρα, εθίμωσε δυστυχώ ο Θεό, επαρεξήγησε μα, Ήβραμε το σε μια στιγμή δυσκολία, ήταν στριμωγμένος. εθίμωσε. Εμεί είμαστε άνθρωποι και πράγματι, ε, καμιά φορά στη δυσκολία μα πάνω στη στενοχώρια μα θυμόνομαι. Λέμε κουβέντε παραπάνω, πιεζόμαστε. Άνθρωποι είμαστε, η ανθρώπινη φύση έχει αυτά τα ιδιώματα. Αλλά ο Θεό δεν τα έχει. Ο Θεό είναι αναλύωτο. Ω επίση και κάτι που δίνει ο Θεό, δεν το παίρνει πίσω. Όπω εμά που μα στέλνει ένα τα δώρα του άλλου πίσω, ξέρω εγώ. Ε, έτσι κάμουσα, ή να μαραβωνιαστούν και τα χαλάσουν, ή, ξέρω εγώ, από όντα ακούω. Ή, ε, πρέπει να τα έχει φυλαμμένα, ανά πάση στιγμή να μην έχει ξεχάσει τίποτε. Διότι αν τα έχει φυλαμμένα, σου τα Μπορεί να σου πει, να σου Και μετά στέλνει στον επόμενο. Ε, Κάνουν τα παιδιά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έτσι. Ε, από χιού ξέρω εγώ, ένα δεσμό με ένα γόρι, μια κοπέλα. Κάνει δώρα ένα, κάνει δώρα άλλος, στο άλλο. Τσακώνε στέλνουν του άλλου, φυλάγουν τα αριστερά στον επόμενο. Στέλνοντα ξανά έξω, ώσπου να πιάσουν, να μείνουν. Ε, αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ο Θεό. Ο Θεό, το κείνα που έδωσε ενό δώρα στον άνθρωπο, δεν τα παίρνει πίσω. Παραδείγματο χάρη, μα έδωσε την ελευθερία. Έτσι. Μα έκανε ελεύθερο ο Θεό. Δεν παίρνει αυτό πίσω. Μπορεί αυτή την ελευθερία εμεί να τη χρησιμοποιήσαμε και να τη χρησιμοποιούμε συνεχώ για το κακό μα. Να είναι καταστροφή μα η ελευθερία αυτή. Επειδή είμαστε ελεύθεροι, μπορεί να σκοτώσουμε τον κόσμο όλο. Παρά τα αυτά όμω ο Θεό δεν, δεν αποσύρει τα, τα, τα δώρα του. Είναι αμεταμέριτα τα χαρίσματα του Θεού. Ακόμα και τα χαρίσματα που έδωσαν και στον διάβολο τον ίδιο, πάλι ο Θεό δεν τα παίρνει πίσω. Και αυτόν τον έκαμε να πούμε όπως τον έπλασε στην αρχή. Ό,τι του έδωσε δεν το πήρε ο Θεός πίσω. Ο Θεός δεν τσακώνεται από την κακοφανία του, σου πια εντάξει τώρα, θα σου πάρω όλα όσοι σου έδωσαν να μάθεις άλλη φορά. Όχι. Ό,τι σου έδωσε σου το αφήνει ο Θεός. Βέβαια, οι κακοί χρήσεις, Κωνσταντίνη, έλα πάνω έλα πάνω. Έλα εδώ. Οι κακοί χρήσεις κάνει, τα δώρα του Θεού κάνουν λάθη. Όμως, Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι εμείς και όχι ο Θεός. Υπεύθυνοι είμαστε εμείς διότι εμείς χρησιμοποιούμε τα δώρα του Θεού για το κακό μας. Παρόλα, δε τα, παρόλα δε τα αυτά ο Θεός επιμένει να μας αφήνει τα δικά του δώρα έστω και αν τα χρησιμοποιούμε για το κακό μας διότι όπως λέγει αλλού η Γραφή είναι αμεταμέλυτα τα χαρίσματα του Θεού. Ο Θεός σου έδωσε κάτι δεν σου το παίρνει πίσω. στιγμή που σου το έδωσε σου το έδωσε. Από εκεί και πέρα αν το χρησιμοποιήσει για το κακό σου είσαι υπεύθυνο αυτού του πράγματος. <coughs> Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι, ότι ό,τι υπάρχει καλό σε μας είναι από τον Θεό. Δεν υπάρχει καλό πράγμα στο οποίο ο Θεός δεν μετέχει. Και μια απλή κύριση της ψυχής μας προς το καλό. Έτσι. Έρχεται μέσα μου μια επιθυμία να κάνουμε έναν καλό έργο. Και λέγω, ξέρει να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο μια ελεημοσύνη. Να στερηθώ κάτι, α πούμε. Ξέρω εγώ, θα έκανα αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, αλλά δεν θα το κάνω και θα δώσω στον αδερφό μου που έχει ανάγκη. Είναι ένα καλό λογισμό. Ε, ή οτιδήποτε γίνεται γύρω μα. Σε όλα τα καλά ο Θεό μετέχει. Διότι πάσα θα δώσει αγαθά και πανδόρημα τέλειο, αν ο Θεεεστή καταβαίνουν από του πατρό των φότων. Ο Θεός είναι η πηγή του καλού. Είναι πηγή του αγαθού. Οτιδήποτε είναι αγαθό και καλό προέρχεται από τον Θεό και το στηρίζει ο Θεός και το ευλογεί ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν έναν καλό πράγμα να μην το ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό να μην έχουμε αμφιβολίες όταν ξέρουμε ότι πάμε να κάνουμε έναν καλό έργο να μην λέμε ότι α, μα, το θέλει αλλά και ο Θεός. Είναι δυνατόν το έργο του καλό να μην το θέλει ο Θεός. Αφού είναι καλό έργο πει φοβάσαι, το, προχώρα. Εσύ να. Σε ε, εντάξει να είσαι ειλικρινής, να είσαι αγαθός άνθρωπος να έχει μέσα σου την καλή διάθεση και μην αφιβάλεις περί τούτου προχώρα κάθε έργο αγαθών είναι από, το, από τον Θεό ως επίσης και το αντίθετο σε κάθε έργο κακών είναι και ο διάβολος παρόν σε κάθε έργο πονηρών, σε κάθε έργο κακών, σε κάθε έργο το οποίο διαστρέφει τον άνθρωπο μην νομίζει ότι ο διάβολος είναι από ό, είναι και αυτός μέσα έχει και αυτός μέσα την ουράν του και νεκατεύει. Και αν δεν είναι εκατόν της από αυτόν τον ίδιο, όμως οτιδήποτε είναι κακό είναι παρόν ο ίδιος για να νεκατώσει τον άνθρωπο. Και αυτό το λέει εδώ ο Απόστολος για να, να μας βοηθά πρώτα απ' όλα να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό, να μην ε, σαλεύει ο λογισμός μας, και δεύτερον, να έχουμε νυπομονή σε σλήψεις, σε δυσκολίες, να μην αιτιόμεθα τον Θεό, αλλά και από την άλλη πλευρά, όταν έρχονται δυσκολίες, να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι παρόν. Όταν δυσκολευόμαστε και κάνουμε νυπομονή και προσευχόμαστε και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Είναι δίπλα μας ο Θεός. Και πηγαίνουμε στο στίχο 18 βουληθείς σε ημάς λόγω αληθείας στο το είναι ημάς απαρχήν τηνά διότι ο Θεός με την θέλησή του μας εγέννησε δια του λόγου της αληθείας ώστε να είμαστε εμείς οι πρώτοι, να έχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα, δημιουργήμα, στα δημιουργήματά του επειδή εκείνος το θέλησε Μα έφερε στην καινούργια ζωή με τον λόγο της αλήθειας ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα, ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Βλέπετε, ο Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπο λόγω της θελήσεώς του, ή θέλησε ο Θεός και μας εδημιούργησε. Δεν είναι, δεν είναι εξ ανάγκης που μας έκανε ο Θεός. Δηλαδή, εμείς εξ τρώμε, έτσι. Είναι οι φυσικές μας ανάγκες, λέμε. Έχω ανάγκη να φάω, έχω ανάγκη να πιω, έχω ανάγκη να αναπνέω, έχω ανάγκη να κοιμηθώ, έχω ανάγκη να κάνω το ένα πράγμα, έχω ανάγκη να κάνω το άλλο πράγμα. Ο Θεό όμω δεν έχει ανάγκες. Δεν υπόκειται σε καμιά ανάγκη ο Θεό. Διότι αλλήμον, εάν ο Θεό υπόκειτο σε ανάγκε, τότε ο Θεό θα ήταν υποκείμενο σε κάποιο άλλο ανώτερο του. Δηλαδή εκείνη η ανάγκη θα ήταν πιο μεγάλη από τον Θεό έχει εδώ καρέκλες. Ελάτε εδώ μπροστά. Ελάτε εδώ μπροστά. Ελάτε πατεριού ελάτε, ελάτε. μπροστά. <κοί> εδώ έχει εδώ. Ο Θεός λοιπόν δεν έχει ανάγκη, αλλά έκαμεν τα πάντα με τη θέλησή του, με τη δική του θέληση, η θέληση και δημιούργησε τον άνθρωπο. Αυτό το λέω γιατί. Ε, κάποτε υπήρξαν κάποιοι ερετικοί οι οποίοι έλεγαν ότι και μετά την Δευτέρα, παρουσία ο Θεό πάλι θα δημιουργήσει άλλον κόσμο. γιατί δηλαδή, τι θα κάνει ο Θεό μετά, Τρόποντι να ε, έσταχε δουλειά να κάνει, τι να κάνει άλλον κόσμο, γιατί είναι φυσική ανάγκη να δημιουργήσει. Όχι, ο Θεό δεν είναι εξ ανάγκης που δημιούργησε τον κόσμο, αλλά εκ τη βουλήσεω του η θέληση ενό Θεό από άπειρη αγάπη να δημιουργήσει τον άνθρωπο για να κοινωνήσει ο άνθρωπος μέσα στη δική του αγάπη. Έτσι, θέληση ο Θεού. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Αφού λοιπόν εξελίσσεως ο Θεός μας δημιούργησε, μας εχάρισε την πρώτη θέση μέσα σε όλα τα δημιουργήματά του. Ο, το πιο ωραίο δημιούργημα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Το πιο ωραίο δημιούργημα του Θεού. Δεν υπάρχει ωραίότερο δημιούργημα από τον άνθρωπο. Σε όλο το είναι του, ο άνθρωπος είναι ωραίο, ωραίος. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Έτσι. Είναι ωραίος σε όλο το είναι του. Από πάσα ανάποψη. Γι' αυτό και η εκκλησία δεν θέλει τι μάσκες. Γιατί η μάσκα παραποιεί το πρόσωπο του άνθρωπου. Ενώ ο άνθρωπος έλαβε από τον Θεό την ωραιότητα τη υπάρξιός του. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Έτσι. Είναι ύπαρξη η οποία κοινωνεί με τον άλλο. Ο Θεός αγωνίζεται να σε κάνει πρόσωπο και ο διάβολος αγωνίζεται να σε κάνει προσωπείον, να σε κάνει μάσκα. Όση διαφορά να έχει το προσωπείον από το πρόσωπο, έτσι τόση διαφορά έχει ο άνθρωπος του Θεού από τον άνθρωπο που υπόκειται η την αμαρτία. Η αμαρτία διαστρέφει την ωραιότητα του ανθρώπου, έτσι. κάνει τον άνθρωπο άσχημο και ψυχικά και σωματικά. Κανένα άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό δεν είναι όμορφο. Και κανένα άνθρωπο που είναι κοντά στον Θεό είναι άσχημο. Δέστε ανθρώπου του Θεού να δείτε ότι μπορεί εξωτερικά να είναι κακάσχημοι, πολύ άσχημοι. Όμως έχουν μια νομορφιά πάνω του. Κάτι έχουν ωραίο. Κάτι έχουν ωραίο. Το οποίο είναι όμορφο, είναι ελκυστικό. Κάτι έχει, έχει. πάνω του αυτό ο άνθρωπο έναν αέραν, κάτι μια νομορφιά. Κάτι που αναπάβει τον άλλον άνθρωπο. Ενώ ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία μπορεί να κάνει δέκα ώρες να στολιστεί, να βγει από το δωμάτιο του και όμως είναι ένα πράγμα που δεν αναπάβει την ψυχή μας. Δεν σε ερκεί, δεν σε τραβά. Είναι ψεύτικο, είναι φτιαχτό, είναι επίπλαστο. Βέβαια εντάξει, άνθρωποι είμαστε, δεν είπαμε να βγαίνουμε και αχταίνεις από το δωμάτιό μας. Εντάξει, να χτενιστούμε, να πληθούμε, να κάνουμε και όλα τα, τα απαραίτητα τελος πάντων. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι η ομορφιά του ανθρώπου είναι συνολική. Δεν είναι ε, μόνο στο, στον έξω άνθρωπο. Και έγκυται η ομορφιά του ανθρώπου το καλός του ανθρώπου εις τη δημιουργία του. Όπως ο Θεός τον δημιούργησε. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος έχει την πιο μεγάλη ευλογία από τον Θεό να είναι το τελειότερο δημιούργημα. Το τελειότερο δημιούργημα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο από τον άνθρωπο. Αυτό το τονίζει η Γραφή συνέχεια και το τονίζουμε συνεχώς για να καταλάβουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Όπως λέει κάπου στα τροπάρια, γνώθη σου ταλέπορε ψυχή την θεία ευγένεια. Κατάλαβε, λέει, ο ποιητής στον εαυτόν του, γνώθη, κατάλαβε, μάθε, ε, γνώρισε, γνώρισε ταλέπορε, ψυχή μου, τη θεία σου ευγένεια, την, την ευγένεια τη θεία, την καταγωγή σου, κατάλαβε την ωριότητα τη υπάρξεός σου, κατάλαβε το πόσο σπουδαίο πράγμα είσαι, ώστε να, να μάθεις, να αξιοποιήσει αυτό το γεγονός, το ότι είσαι άνθρωπο και στη συνέχεια να το, να το αυξήσεις να γίνεις θεάνθρωπος κατά χάρη, Θεού να μην αφήσεις τον εαυτό σου μέσα στη δυσοδία της αμαρτίας να μην αφήσεις τον εαυτό σου να, να σου καταστρέψει την ομορφιά του προσώπου σου το προσωπείο της αμαρτίας να μην σου βάλει μάσκα ο διάβολος και σε κάνει μάσκα στο τέλος Αλλά να βγάλεις τη μάσκα και να γίνεις Εικόνα Θεού, να γίνεις όπως ο Θεός σε έπλασε. Αυτό βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τον νέο άνθρωπο, ξέρετε, ο οποίος σήμερα ο νέος άνθρωπος έχει κρίση ε, ως προς τη σχέση του και με τον εαυτό του τον ίδιο. Καλά με τους γύρω του και με τον περιβάλλον του και με τα άλλα, αλλά και με τον δύο τον εαυτό του. Δεν εκτιμάει ο άνθρωπος τον εαυτό του εύκολα. Και βλέπετε, απογοητεύεται. Δεν έπέρα το πανεπιστήμιο. Απογοητεύεται. Δεν έχω καλή δουλειά. Δεν έχω ψηλό μισθό. Δεν επαντρέφθηκα. Δεν έχω παιδιά. Δεν έχω ξέρω εγώ το ένα. Δεν έχω το άλλο. Μα δεν εξαρτάται η ζωή μα από αυτά τα πράγματα. Δεν εξαρτάται η ζωή μα από αυτά τα πράγματα. Η αξία μου δεν έγκυται στο αν επαντρέφτηκα. Δεν επαντρέφτηκα. Η αξία μου δεν έγκυται στο αν έχω παιδιά. Δεν έχω παιδιά. Δεν εγκοίτας στο αν είμαι πλούσιος ή αν είμαι φτωχός ούτε αν είμαι έξυπνος ή έχω περάσει ή δεν έχω περάσει το Πανεπιστήμιο η αξία μου εγκοίτας το ότι είμαι άνθρωπος στο ότι είμαι εικόνα Θεού το ότι έχω αυτή την ομορφιά που μας έδωσε ο Θεός από την ώρα της δημιουργίας μας αυτό έχει σημασία τα άλλα όλα είναι μηδέν είναι τίποτα α. πούμε παρελκόμενα πράγματα Έτσι. σας είπα μια φορά εκείνον το ε, ανέκδοτο τέλο πάντων, ε, κατά τη δεν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι ανέκδοτο, είναι γεγονός, ας πούμε. Πήγε εκείνο ένα παιδί στον Γεροπαίσο που ο οποίο ήταν, ε, τι παιδί δηλαδή, θα ήταν φαίνεται, λίγο πιο μικρό που μένα, καμιά σαρανταριά χρονών. Ε, πήγε εκεί απελπισμένο, γέροντα λέει, 40 χρόνια και δεν παντρεύτηκα. Και έκλαιγε. Βρέει, του λέει, εγώ είμαι 70 και δεν παντρεύτηκα. Και εσύ 40 και σκέφτεσαι, <laughs> ήθελα να του πει: Πρέπει, παιδάκι, να σου τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λε. Από εδώ εξαρτάται η επιτυχία του ανθρώπου, ή αν επέρασε ή δεν πέρασε το πανεπιστήμιο, ή αν ή δεν πήγαινε καλά οι δουλειέ σου, ή ξέρω αν επέτυχε ή δεν πέτυχε ο γάμο σου, ή το ένα ή το άλλο. Από τη στιγμή που νομίζω ότι αυτά, αυτά αξιοποιούν τη ζωή σου, χτίζει πάνω σε σαφρά θεμέλια. Κατάλαβε ότι η αξία σου έγκυται στην ύπαρξή σου. η την αυτή την ωραιότητα τη υπάρξεω σου, σαν εικόνα Θεού, που είσαι το καλύτερο δημιούργημα του Θεού. Και όταν εκτιμήσεις τον εαυτό σου, έτσι, όταν εκτιμήσει τον εαυτό σου, τότε τον εαυτό σου θα τον, θα τον ευλαβηθεί, θα τον, όπω λέει ο Άγιο Σιμώνιο ω Βλέπω τον εαυτό μου λέει και τον ευλαβούμε. Δηλαδή αισθανόταν έναν δέος απέναντι στον εαυτόν του τον ίδιο. Την εικόνα του Θεού, το, το, τα μέλη του Χριστού, τον Ναό του Άγιου Πνεύματος. Πώς θα κάνω τον ναό του Άγιου Πνεύματος κατά αγώγιον της αμαρτίας. Πώς το σώμα μου, το Άγιο σώμα αυτό που είναι, είναι κατοικητήριο του Θεού, που είναι μέρος Χριστού, που είναι φτιαγμένο πούμε, με αυτήν όλη την ομορφιά του Θεού. Πώς το σώμα μου θα το εξεφτελίσω, θα το βεβαιώσω, θα το... Πετάξω μέσα στην αμαρτία. Ενώ βλέπετε όταν ο άνθρωπο ένα πράγμα δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Δίνει στο άλλο, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι ύφασμα, α το πούμε, τι είναι το πατσαβούρι. Μπορεί να μετάξει, ξέρω εγώ, από την Κίνα, αλλά αυτό δεν καταλαβαίνει. Το πέρασε για ξεσκορόπανο. Ε, πρέπει να το εξηγήσει. Αυτό είναι μετάξιν, είναι, ξέρω εγώ, ε, τόσο πολύτιμο πράγμα, ότι φάθι με τα χέρια. Για να το καταλάβει. Και πάρα για να το καταλάβει πρέπει να, να έχει κελειονούν, α πούμε, έτσι. Άμα δεν, δεν το καταλαβαίνει, έτσι, δεν το καταλαβαίνει. Όπως είμαστε η ρωτάκια στο Αγιον Όρος, έβλεπαν τα χειρόγραφα και ήθελαν να τα, να τα πουλήσουν, να τα, να τα κάψουν. Έτσι. Αυτό δεν καταλαβαίνουν τι γράφει, λέει. Έχει τώρα τόσα ωραία βιβλία που διαβάζει με ωραία γράμματα μεγάλα, αυτά τι θα θέλετε τα φιλάτε. Δεν μπορούσε να καταλάβουν οι γέροι. Και τα παλιά βιβλία, ας πούμε, τι τα θέλουμε. Ε, του άρεσαν τα καινούργια πράγματα, τα οποία τα διαβάζει και καταλαβαίνει. Τι να πει, τα γράμματα κατσουβέλικα, πού να καταλάβει. Ε, Γεροντά, και απλοί άνθρωποι. Δεν ήξερα την αξία μια σελίδα, ξέρω εγώ, μια μεμβράνης του 12ου αιώνα. Ούτε σημασία δεν έδινα. Όταν δεν το ξέρει ο άνθρωπο. Όταν το ξέρει όμω, έβλεπε εκεί του Γερμανού που έρχονται και ήξερα, α πούμε, και ήταν ακόμα. Το να ανοίγαμε εκεί τα χειρόγραφα στο Άγιον Όρου να τα δουν. Ούτε, δηλαδή, αν υπήρχε τρόπο να μην αναπνέουν, έτσι θα έκαναν να προκυβεύουν, να δουν έστω και από μακριά έναν κώδικα, ένα χειρόγραφο του 6, του 7, του 8ου αιώνα. Ένα παππούδε, τα πιανέ εκεί πέρα, βάλες το στο ράφι, έντια του. Δεν ήξερε. Έτσι και ο άνθρωπο, δεν ξέρει την, την καταγωγή του, δεν ξέρει την ωραιότητα τη υπάρξεώ του, δεν έμαθε να. να να έχει τον εαυτόν του σωστά, όχι αρρωστημένα, αλλά σωστά σε εκτίμηση, σε υπόληψη, ότι είναι εικόνα Θεού ότι έχει αξία έτσι όπως είναι, έστω και αν όλα γύρω του καταστραφού τότε βέβαια πως πετάσει τον εαυτόν του και τον εξεφτελίζει και δεν του δίνει σημασία και θέλει πράγματα άλλα, νομίζει ότι για να αποκτήσει αξία πρέπει να έχει χρήματα Αποκτά χρήματα βλέπει ότι δεν του δώσα αξία Νομίζει ότι πρέπει να κάνει το άλλο. Κάνει και το άλλο τίποτα. Κάνει και το άλλο τίποτα. Και αν δεν καταφέρει να τα κάνει όλα, καλώς. Αλλά έλα, που δεν τα καταφέρνουν όλοι, τι θα γίνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν, που δεν αποκτούν χρήματα, που δεν αποκτούν, ξέρω εγώ, το ένα, που δεν αποκτούν το άλλο, που δεν αποκτούν το άλλο. Ε, τότε αυτοί όλοι πρέπει να απελπιστούν. Θα απελπιστεί εκείνο ο οποίο ενόμιζε. Ότι η ολοκλήρωση τη υπάρξεω του είναι στα γύρω του πράγματα. Γι' αυτόν οι Άγιοι τι έκαναν. Τα έσβηναν όλα και άφηναν μόνον ένα. Έτσι, τίποτα. Ούτε πράγματα είχαν, ούτε γνωστού είχαν. Πήγαιναν μέσα σε ρήμους μόνοι του, ξέρω εγώ. Αρνούνταν τα πάντα για να αποκτήσουν το ένα το οποίο αναπλήρωνε τα πάντα. Έβρισκαν την ουσία του νοήματο τη ζωή του. Ανεκάλυπταν ότι το πιο. Μεγάλο πράγμα το οποίο τα πάντα είναι η σχέση μου με τον Θεό. Όταν ο Θεός είναι μέσα μου, τότε όλα τα άλλα είναι αχτωπημένα. Εάν ο Θεός απουσιάζει από την καρδιά μου, ό,τι και να έχω και χρήματα να έχω και δόξα να έχω και οικογένεια να έχω και παιδιά να έχω και ό,τιδήποτε και να έχω, ο Θεός απουσιάζει από την καρδιά μας σημαίνει ότι υπάρχει μέσα μου ένα κενό τεράστιο. Δεν γεμίζει αυτό το κενό. Με πράγματα ψεύτικα. Δεν μπορεί να το γεμίσει αυτό το κενό. Και αντίθετα, όταν ο Θεό είναι παρόν, έστω και αν λείπουν όλα τα άλλα, τότε μέσα στον άνθρωπο υπάρχει παρηγοριά πολύ. Μεγάλη παρηγοριά. Γιατί ο Θεό αναπληρεί τι ελλείψει. Τι λέμε η συνευχή τη χειροτονία των ιεραίων. Η θεία χάρη, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα οτιδήποτε λύπη από τον άνθρωπο τον αναπληρώνει ο Θεός αναπληρεί ο Θεός τις ελείψεις μας είμαι μόνος μου δεν έχω κάποιον να με κοιτάξει δεν έχω κάποιον να με φροντίσει δεν έχω κάποιον να, να με ρωτήσει τι κάμνης, να μου πει ένα λόγο καλό μη φοβάσαι τακτοποιείται σε τη σχέση σου με τον Θεό και όχι μόνο δεν θα σου βγει σε κακό αλλά θα σου βγει και σε μεγάλο καλό ο Θεός έχει τη δύναμη το κακό να το κάνει καλό και το πικρό να το κάνει γλυκεί. Είναι πικρό πράγμα η μοναξιά. Πικρό πράγμα είναι να σε μόνος σου. Όταν ο Θεός είναι παρόν η μοναξιά γίνεται γλυκίνητα. Οι πατέρες έλεγαν εντρυφάνε τη μονώση. Να εντρυφά, Να χαίρεσαι μέσα στην απομόνωση. Λοιπόν, είναι κακό πράγμα η αδικία. Κακό πράγμα να σε αδικούν οι άνθρωποι. Αλλά όταν βάλεις τον Χριστό μέσα στην αδικία, έ δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα από τη γλυκιά αναδικία που γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Όταν σε αδικούν και εσύ αποθέτεις την ευπία στον Χριστό, τότε η πικρή αδικία γίνεται γλυκιά. Όταν πονείς, ο πόνος είναι μικρό πράγμα. Αλλά όταν αντιμετωπίζεις τον πόνο με την αγάπη προς τον Χριστό, ο πόνος γίνεται γλυκύτατος. Ο θάνατος. Έχει χειρό το πράγμα από το θάνατο. Είναι το, το, το, το όλεθρος πλέον θάλεσε θάνατος και όμως ο θάνατος, ο διαχριστών θάνατος αυτός ο θάνατος που αντιμετωπίζεται με πνεύμα Χριστού και για την αγάπη του Χριστού γίνεται γλυκιά ο θάνατος εκείνος και γίνεται χαρά και γίνεται αιώνια ζωή και τα μαρτύρια γίνονται τρυφή, γίνονται ευχαρίστησις, διότι παντού και πάντοτε όπου μπαίνει ο Χριστός τα πάντα αλλάζουν ο Χριστός μεταβάλλει, το σκοτάδι το κάμνη φως, το πικρό το κάμνη γλυκί, το βαρύ το κάμνη ελαφρό, την αδικία αντικάμνη δικαιοσύνη, την, την κακή αντικάμνη καλοσύνη, ο Θεός μεταβάλλει το κακό σε καλό, πάντοτε έτσι κάμνη ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν λέγει αυτά ο Απόστολος Ιάκουβος εδώ για να μας δείξει τη μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, αλλά και τη μεγάλη αξία του ανθρώπου. Και ότι ό,τι κι αν συμβεί στον άνθρωπο πρέπει ο άνθρωπος να εντοπίσει και να κατευθύνει τις ενέργειες του και τους λογισμούς του και τις πράξεις του στο γεγονός ότι είναι άνθρωπος. Να μην θέλει να γεμίσει την κοιλιά του με τα των χείρων όπως τον άσο των ιών. Να μην θέλει με ψεύτικα πράγματα να, να γεμίσει, α πούμε ξέρω εγώ, να αισθάνεται να θέλει με λόγια και επένους και κολακίες να σάνεται χαρούμενος. Όχι. Με την πραγματικότητα. Με την πραγματικότητα της εικόνας του Θεού, τη αγάπη του Θεού. Και ότι αυτό έχουμε ανάγκη τελικά. Τι το Θεόν και όχι τα άλλα πράγματα. Και τα άλλα καλά είναι. Αν ο Θεός και αν η ζωή μας έχει και τα άλλα ή το όνομα Κύριο Ευλογημένο. Και αν έχουμε και χρήματα και αν είμαστε καλά στην υγεία μας και αν έχουμε και τις οικογένειες μας, κι αν έχουμε και τα σπίτια μας, κι αν έχουμε και τα πράγματα μας, καλός. ευχαριστούμε τον Θεό. Κι αν δεν τα έχουμε, πάλι καλός. Κι γι' αυτό πάλι ευχαριστούμε τον Θεό, και ούτε το ένα μας προσθέτει, ούτε το άλλο μας αφαιρεί. Ούτε μας προσθέτουν τα υλικά, ούτε μας αφαιρούν. Αντίθετα, εμεί καλούμαστε και στα δύο να είμαστε καλοί οικονόμοι και να μπορούμε να τα αξιοποιούμε σωστά και πνευματικά. Είμαστε λοιπόν η απαρχή των αυτού χτισμάτων. Είμαστε το πιο ωραίο χτίσμα του Θεού που δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να το εγκαταλείψει. Και πηγαίνουμε πιο κάτω, σε μια άλλη ενότητα τώρα, αφού έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, στο στίχο 19. «Όστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πά άνθρωπος, ταχύσει, το ακούσε, βραδύσεις το λαλίσαι». Βραδίσεις οργή, οργή γαρανδρός δικαιοσύνη Θεού, ού κατεργάζεται. Όστε αδερφοί μου λέει, κάθε άνθρωπος να είναι ως εξή: ταχύς εις το ακούσε, εύκολος και πρόθυμος στον να ακούει. Βραδίσεις το λαλίσε, να είναι βραδίς στο να μιλά, να μην βιάζεται να μιλά, να περιμένει στο να μιλά, να είναι βραδίς εις να αργεί να θυμώσει διότι η οργή του ανδρός δικαιοσύνης Θεού κατεργάζεται γιατί ο άνθρωπος ο θυμόδης, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος οργίζεται δεν μπορεί να κατεργαστεί την δικαιοσύνη του Θεού να αρχίσουμε ε, με αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος να αρχίσουμε από την οργή πάμε έτσι πίσω πίσω ο θυμός είναι μια δύναμις που έδωσε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Μέσα όπως μας έδωσε τη σοφροσύνη, τη σύνεση, την σύνεση, την δικαιοσύνη, μας έδωσε και το θυμό ο Θεός. Ο θυμός είναι καλό πράγμα. Είναι χάρισμα του Θεού. Έτσι, ο Θεός μας τον έδωσε το θυμό. Πώς ο θυμός γίνεται κακός... Και ποιος είναι αυτή, ποια είναι αυτή η οργή η οποία λέει εδώ ο Απόστολο, ο Θυμό γίνεται κακός όταν ε, πώς να πούμε, χάνει τον έλεγχο ο άνθρωπος πλέον και στρέφεται εναντίον των αδελφών του. Ξέρετε ότι οι μεγάλοι άγιοι ήταν πολύ πραεί άνθρωποι, αλλά ήταν, όταν ήθελαν να θυμώσουν. Ήταν εξήφως πέλεκης. Ο Πατής Παΐσιος ήταν γλυκύτατος. άνθρωπο. άνθρωπος. Μπορούσε να, να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον πιο τρελόν άνθρωπο να βρει άκρα. Αλλά όταν έλεγε του για αυτού του ότι τώρα θα θυμώσω, έπρεπε να εξαφανιστεί σαν πήγη. Εντάξει, δεν είναι πέτα στην πέτρα, ας πούμε, έτσι, ούτε, ούτε παραφέρετο. Αλλά ήταν κάθετος. Και όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Γιατί αν δεν είναι έτσι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι του Θεού, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορέσουν να πολεμήσουν το διάβολο και τα πάθη. Η αμαυτία δεν πολεμάται από τους έτσι. Άμα είσαι χαλβάς, δεν μπορεί να πολεμήσεις. Άμα σε πέντε και σε φέρνει ο άνεμος, δεν μπορεί να πεις ναι και όχι. Για να πεις όχι στην αμαρτία, Πρέπει να είσαι αμετακίνητο. Όλο ο κόσμο να πέσει πάνω σου να μην ταράξει από τη θέση σου. Α σε παίρνει και σε φέρνει ο άνεμο. Και α, είπαν μου οι φίλοι μου και πήγαμε. Και είπαμε οι φιλεράδε του κάναμε. Και ε, τι να κάνουμε τώρα ξέρω εγώ να μην μπορούν ε, να κουβέντανε οι Και ξέρω εγώ και. Ε, ε. Τέτοια είναι αυτό που λέει ο Χριστό στο Ευαγγέλιο. Κάλαμο υποανέμουσα λεβόμενο. Είσαι όπω το καλάμι. Που αποφυσίσει ο άνεμος σε παίρνει. <coughs> Όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να είναι κάλαμος ή που ανέμος Δεν μπορεί να είναι κάλαμο ή που ανέμος Πρέπει το νέ ναι να είναι ναι και το ού να ού. Το όχι να είναι όχι και το νέ ναι να είναι ναι. Σημαίνει ότι έχει δύναμη εις τον εαυτό του να παραμείνει αμετακίνητος η συναπόφαση του να ακολουθά τον Θεό. Και ακόμα κάτι, ο ίδιο ο Χριστό και ο Ιωάννη ο πρόδρομο και οι Απόστολοι και οι Άγιοι πότε χρησιμοποιούσαν ακόμα και τον θυμό ή στην αδικία. Τον έβλεπαν την αδικία, όχι στον εαυτό του. Εμένα να με βρίσει ο άλλο, λέει ο Άγιο Κωσμά, ο εντολό δεν με πειράζει, δεν θα του κάνω τίποτα. Αλλά εάν ευρύσει, λέει, των Χριστών και την Εκκλησία, δεν θα τον ανεχθώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν το να αδικήσει κάποιος εμένα, μένα ας αδικήσει εμένα αλλά να αδική τον αδελφό μου να αδική ξέρω εγώ κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αδικήσει εκεί ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται πρέπει να γίνει θηρίο ναι πρέπει να γίνει σε θηρίον εκεί δεν μπορείς να σε, να σε κάνει ο άλλος τι θέλει δεν μπορείς να υποχωράς διότι είσαι υπεύθυνο. ένας πατέρας έχει την ευθύνη τη οικογένειας σου ε, τι σημαίνει, είσαι μπόξι και παίζει τι μπορούν ο άλλος να του πιάσει την κόρη του επειδή να τον δώσει να την πάει και να μπορεί να κάνουμε. Είσαι πατέρα, έχεις ευθύνη σε οικογένειά σου. Θα μπορεί ο να, να μπαίνει στο σπίτι σου, να πας στη στιγμή, να ενοχλεί την, το, τα παιδιά σου, να ενοχλεί την σύζυγος σου, να ενοχλεί την οικογένειά σου. Γιατί δεν στέκεις στη θέση σου. Γιατί δεν στέκεις ως πατέρας εκεί να πεις όχι σε αυτό το πράγμα. Σε οτιδήποτε, οτιδήποτε, οπουδήποτε είσαι επεύθυνος. Αυτό δεν είναι οργή, δεν είναι ο θυμός, ο ευπαθής θυμός, αυτός ο θυμός ο οποίος καταδικάζεται. Αλλά είναι αυτό που λέει η Γραφή, οργίζεστε και μία μαφτά, να οργίζεστε λέει η Γραφή. Όταν χρειάζεται να επιστρατεύσω την, τη δύναμη του θυμού εναντίον του διαβόλου, εναντίον των παθών, εναντίον τη αμαρτία, εναντίον τη αδικίας, ναι, θα το πράξω. Όχι εναντίον όμω του αγαθού. Βλέπετε, ο Ιωάννη ο πρόδρομος όταν έλεγαν εκείνα όλα που λέγανε, τι του είπε, Γεννήματα εχθρικών, ποιο σα υπέδειξε ότι θα φύγετε από την κρίση, και ο Παύλο, όταν εσηκώστηκε το Ελίμα, εδώ στην Πάθα και μίλανε ο Απόσχολο και έλεγαν τον λόγο του Θεού, εσηκώστηκε ο Μάγο εκείνο και έκαναν άλλα πράγματα. Τι του είπε, πλυστή Πνεύματος Αγίου, με το πνεύμα του άγιο του λέει, Η Ε Διαβόλου, μέχρι πότε εσύ θα διαστρέψει στα σωδούς του Θεού αμέσως τον ετύφλωσε εθήμωσεν ο Παύλος αμάρτησε, οργίστηκε όχι βέβαια ο Κύριος όταν έβγαλε τους, τους εμπόρους από τον Ναό έτσι πήρε τον μαστί και έβγαλε τους εμπόρους από τον Ναό αμάρτησε ο Χριστός εθήμωσεν ο Κύριος υπέστη δηλαδή ε, πάθος οργή, όχι απαθώς με, αλλά εκουσίως με τη θέλησή του ότι έτσι έπρεπε να κάνει ήταν επιβεβλημένο να το κάνει αυτό το πράγμα δεν γίνεται ε, είναι, είναι, είναι η θέση σου έτσι είσαι πατέρα είσαι μητέρα έχεις να παιδαγωγείς τα παιδιά σου δεν το ξέρετε ότι όπως βλάφτει η πολύ αυστηρότης βλάφτει και η πολύ μαρσακότης εάν σου κάνει το παιδί σου τι θέλει και δεν σταθεί, α πούμε, να του κόψει και το θέλημα του. Μπορεί να κλαίει, να φωνάζει, να ορίεται, να χτυπιέται. Ναι, αλλά παιδα, παιδαγωγία σημαίνει ότι ναι, θα του κόψει και το θέλημα του. Του πει, Όχι, αυτό πράγμα δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί. Κλαίει να κλαίει. Δεν τρώνε να με φάει. Δεν γίνεται από το να μένει. βγει. Είναι κακό ο γονιό. Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά παιδαγωγεί το παιδί. Του βάζει όρια. Να ξέρει το παιδί τα όρια του. Και είναι παρατηρημένο και στην πράξη αλλά και επιστημονικά ότι όσοι γονείς δεν μπορούν να βάλουν όρια στα παιδιά τους από πολύ καλοσύνη τάχα και για να μην πω από αδυναμία προσωπικότητα, καταστρέφουν τα παιδιά τους. Διότι λυπούνται ή φοβούνται ή ξέρω εγώ στενοχωριούνται και αφήνουν τα παιδιά σίδωτα και μετά και το παιδί καταστρέφεται. Και καταστρέφεται και καταστρέφει κι άλλους αργότερα. Διότι δεν έμαθε ποτέ να έχει όρια, δεν έμαθε ποτέ να κόβει το θέλημά του, δεν έμαθε ποτέ να υπερβαίνει τον εγωισμό του και τον ατομισμό του και να μπει μέσα σε όρια. Ο, ο, και ο δάσκαλο. Μπορεί να πει ο δάσκαλο, ξέρει, κρίματα καμιά τα μωρά, να μην τα βάλουμε να διαβάζουν στο σπίτι του, να μην του κουράζουμε με τα μαθήματα. Άστα να παίζουν όλη μέρα, τι πιο όμορφα. Χαρά σου βλέπει να τρέχουν μέσα στην αυλή. Ε, άστα μέσα στην αυλή να γίνουν τούβλα βλάβριο. Βέβαια, ε, ε, ε, είναι πολύ ώρα να τα βλέπεις μέσα στην αυλή Α, να, να πάνε να τρέχουν αλλά έλα που πρέπει να διαβάσουν ποια είναι η καλοσύνη τώρα η καλοσύνη είναι ε, το ένα ή το άλλο ε, αν αγαπάς πραγματικά τον άλλον άνθρωπο τότε μπορεί και στα μάτια του να φανείς και κακός και αυστηρός και αμε, αμετάθετος αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί διότι είσαι δάσκαλος γιατί είσαι γοντιός, γιατί είσαι γιατρός έτσι. Αν πα στον γιατρό και αρχίσει του κλέτσου γιατρέμον, μου λέει: Παρακαλώ, μου βάλει ένα και φοβούμαι. Εάν μα ακούσει ο γιατρό τι του λέει, θα σα αφήσει να πεθάνει. Έχει κανένα γιατρό που ακούει τον άρρωστο τι του λέει. Και θυμώνουν οι γιατροί, μα θυμώνουν όλα Σαν κανένα φορά, οι... τραυμοποιήσω να κάνουν τη δουλειά του. Διότι ο έχει εάν ακούσει τα παρακάλια του άρρωστου. Ο άρρωστο είναι άρρωστο. Δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά. Γίνεται αυτό το πράγμα να σε ακούσει θα πεθάνεις μετά ή κάποιος σε λιποθύμησε το δώσει ένα χαστούκι να ξυπνήσει όχι μην του δώσει και κρίμα δεν έχω τη δυνάμη να δώσει να μπάτσω ε εκεί λιποθύμισμένο ε, είναι, είναι κακό να του δώσει να μπάτσω του δίνω από κακία πως θα ξυπνήσει, πως θα αφαιρονούν του να, να συγκοστή πάνω έτσι λοιπόν ο θυμό είναι δύναμη της ψυχής μας εδόθη από τον Θεό να λειτουργεί κατά εναντίον της κακίας, εναντίον της αδικίας, εναντίον του διαβόλου, εναντίον των παθών, εναντίον της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμή του ώστε να είναι μετακίνητο από το αγαθό, να μην φεύγει από το αγαθό, να μην, ε, να μην είναι εύκολος στο να μετακινείται. Επειδή του είπα μια κουβέντα, ή επειδή φοβήθηκε, ή επειδή ξέρω εγώ προσευλήθη. Όχι. Να μείνει εκεί στη θέση σου. Στο καλό, στο δίκαιο, στο αληθινό, στο πρέπον. Να μην μετακινήσει. Να πει τον λόγο του Θεού. Μπορεί, μπορεί ξέρω εγώ, να πει: Φοβάμαι. Τι σημαίνει φοβάσαι. Να μην φοβάσαι. Χρειάζεται σε δύναμη να σταθεί μπροστά σε οποιονδήποτε και εκεί να ομολογήσει την αλήθεια. Να πει ποιο είναι ο λόγο του Θεού. Και έτσι που οι μάρτυρες. Πώ εμαρτύρησαν τόσα εκατομμύρια μάρτυρες. Γιατί δεν αρνήθηκαν τον Θεό. Γιατί δεν εφοβήθηκαν. Γιατί δεν εδηλίασαν. Γιατί δεν εσυθυκολόγησαν. Έχαν δύναμη. Κατέβαλαν τη δύναμη, την ανθρώπινη. Και ο Θεός τους έδωσε τη δική του δύναμη και τα έβγαλαν πέρα. Άνθρωπο που δεν έχει τέτοια δύναμη, που είναι έτσι ε, νερόβραστο, έθετα βγάλει πέρα στον πνευματικό αγώνα. Δεν τα βγάλει πέρα. Μόλι τη δει δυο στενά, τα κάτω. Θα τα ξαπολύσει όλα. Διότι δεν θα αντέξει στη δυσκολία. Και δύο σήμερα, έτσι που τον ακολουθά τον Χριστό, καμιά φορά γίνει και αντικείμενο ε, σχολείων και ερωνιών και ξέρω οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να έχει δύναμη. Αυτή τη δύναμη πρέπει να τη χρησιμοποιήσει για το αγαθό. Εκεί που κινείται ο θυμό εναντίον του αδερφού σου, εκεί που κινείται γιατί η και η υπερηφάνεια σου. Γιατί η εθίκη, ξέρω εγώ το ρομάσιο, είναι κακό, ναι. Και είναι εμπάθεια, είναι, είναι εγωισμός. Δεν μπορείς να υπερασπίσεις με εγωισμό τον εαυτό σου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και από την άλλη πλευρά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε δύναμη ψυχής η οποία θα ανθίσταται στο κακό. Θα είναι βράχος που όχι μόνο ανθίσταται αλλά και πάνω σε αυτό τον βράχο θα σπάζουν όλα τα κύματα που θα ξεσπούν πάνω του. Κάθε άνθρωπο λοιπόν να είναι βραδύσις οργήν και βραδύσις το λαλίσαι, έτσι. Να μιλά με περίσκεψη, να μην ανοίγει ο στόμα του και ό,τι του κατέβει να λέει, έτσι. Να μην προτρέχει η γλώσσα της διανύας. Γιατί και αυτό το πράγμα δείχνει άνθρωπον ο οποίος έχει επιπολαιότητα. Και ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και ο ίδιος ο Χριστός μας τον στο Ευαγγέλιο ότι και περιαργού λόγου θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Δηλαδή αυτό που λέμε αργολογία. Να κάθεσαι και να λες λόγια τα οποία να μην τελειώνουν ποτέ και δεν έχουν κανένα νόημα. Κάνε νόημα. Θεόμαστε, μια φορά πήγαινα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο. Οχτώρες δρόμο. Πίσω μου καθόντουσαν δύο άνθρωποι, έτσι, άνθρωποι. Οχτώ ώρες δεν σταμάτησαν να μιλούν, οχτώ ώρες. Τι να σας πω, δηλαδή, <συσκλή> δεν λέω τι είδου άνθρωποι ήταν. <συσκλή> Αν σας πω για ποιο, ποιο ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας, θα καταλάβετε. Οχτώ ώρες δεν σταμάτησαν λεπτό, λεπτό, λεπτό. Περιανέμουν και ειδάτω. Και λέει, καλά, δεν επώνησαν το στόμα τους, τις σιαγόρες τους, τη γλώσσα τους. Πώς είναι ώρα. Πόση είναι ώρα να κατάπαυσθα. Να κατάπαυστα? Ε, Αυτό το πράγμα είναι αργολογία. Το να κάθεσαι να λες λόγια του αέρα που δεν έχει, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ή ακόμα ξέρω εγώ πόσες φορές ανοίγω με το στόμα μας και πω, Όλοι μας. Είτε εν λόγο ου ού πταίει, ούτως τέλειος ανήρ λέει η Γραφή. Όποιος δεν φταίει στον λόγο, αυτό είναι, αυτός είναι τέλειος. Και ποιος από εμάς είναι τέλειος, κανένας. Δυστυχώ, όλοι μας, μας φεύγουν κουβέντες, μας φεύγουν λόγια, μας φεύγουν παραπάνω πράγματα. Εκεί που πρέπει να μιλήσουμε, δεν μιλούμε. Εκεί που δεν πρέπει να μιλήσουμε, μιλούμε. Και τα κάνουμε όλα θάλασσα. Αλλά... Ας το έχουμε κατά νου, το λαλίσαι. Να είμαστε προσεκτικοί. Ε, προσοχή στα λόγια, γιατί ξέρετε, αυτή η πολυλογία δυστυχώ καταστρέφει πολύ των πνευματικών ανθρώπο, πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα σκορπίζει την προσευχή από τον άνθρωπο, έτσι, σκορπίζει η προσευχή μας. Σκορπίζει η προσοχή του νου μας. Ο άνθρωπος που μιλά, μιλά, μιλά, μιλά συνέχεια, δεν μπορεί να, να έχει προσοχή. Ούτε προσευχή. Είναι αδύνατο πράγμα. Η σιωπή θα φέρει την προσοχή και η προσοχή θα φέρει την προσευχή. Αυτό πάει μαζί. Άμα μιλά, θα χάσει την προσοχή σου και η προσοχή θα χάσει την προσευχή σου μετά. Είναι σκαλοπάτια πάμε μαζί αυτά. Αλλά δεν φτάνει μόνο που δεν θα προσέχει. Έχει τη πολυλογία ούτε εκφέψεται η αμαρτία. Δεν θα φύγει η αμαρτία. Ένα ε, κατακρίνει, ένα ε, πει κουβέντε παραπάνω, να πληγώσεις και τον άλλο με τα ανοησίε που να πει. Ένα σχολιά, θα κουτσομπολέψει και βαραίνει την ψυχή σου με χίλια δυο πράγματα. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπο να κάνει αυτή την άσκηση τη σιωπή, άσκηση, να πούμε, λόγων. Ιδίω τώρα που είναι μεγάλη τη να κάνει άσκηση λόγο. Και αφού πρέπει να κάνουμε άσκηση λόγο να σιωπήσω και εγώ τώρα εδώ. Να κάνω όλη άσκηση λόγο. Και το ταχύσει, το ακούσει επειδή είναι μεγάλο, θα το πούμε την άλλη φορά. Είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος ο οποίος πολύ, του άρεσε η κουβέντα. Ερχόταν, ας πούμε, ε, έτσι ήταν πολύ απλού ψηκός άρχισε να λέει πούμε, διάφορες θεωρίες, πνευματικά βέβαια. Άμα του έλεγες, ε, ε, γεροβλάσιο, ένας γεροβλάσιος του διονύσιου, πες μας περιησιοποιείς τώρα τίποτε αμέσως έλεγε ευλογείτε τι ξαφανίζεται. Λοιπόν, αφού είπαμε και εμεί περισσιοποίησε, να κάνουμε την προσευχή μας και να πέφτουμε. <coughs> Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωποι ερχόμενων στον κόσμον. κόσμο. Σημειωθεί το εφιμάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνοντα διαβήματα ημών προς των τον εντολό σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρό και πάντως των Αγίων αμή, Διευχόν των Αγίων Πατέρων αιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς Καλό βράδυ.